Οι ειδήσει από την περιφέρεια σε τίτλου. Ό,τι συμβαίνει στι γειτονιές τη Ελλάδα. Το επίκεντρο επίσκεψη του Προέδρου τη ΓΕΣΕ στην Καβάλα, την Πέμπτη, 169 απολύσει από το Εργαστάσιο Λιπασμάτων τη περιοχή. Ρένα Πανταζόγλου, ΕΡΤ Καβάλα. Οι καταλήψεις σε σχολικέ μονάδε τη Καλαμάτα ξεκίνησαν από χρέη μαθητέ. Διαμαρτύρονται για τα κτηριακά προβλήματα των σχολείων του, καθώ και για την έλλειψη καθηγητών. Για την ΕΡΤ Καλαμάτα. Βαγγέλη Ποτέα. Μπλόκο στο κλείσιμο και τη μεταφορά του υποκαταστήματο τη ΔΕΗ πραγματοποίησαν σήμερα Δήμου και κάτοικοι τη Αμαλιάδα διαμαρτυρώμενοι για την απόφαση τη επιχείρηση, η οποία όπω τονίζουν αφήνει στον αέρα 30.000 καταναλωτέ. Ελτ Πύργου, Χρήστο Πλευρία. Σε συνάντηση καλεί τη Δημοτική Αρχή αλλά και τους Δημοτικούς Συμβούλους των Μιοψηφιών ο Πρόεδρος του ορφανοτροφείου Βόλου καθώς τα χρέη πνίγουν το Ίδρυμα. Στην επιστολή του μιλά ακόμα και για κίνδυνο Λουκέτου. Μαρία Δημητρίου, Ερτ Βόλου. Κατά τη επέκτασης του αεροδρομίου της Κεφαλονιάς κατά 320 στρέμματα τάχθηκε το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Ίσων που συνεδρίασε εκτακτός χθες. Όπως τονίζεται στην απόφαση πρόκειται για μια ενεργή έκταση στην οποία δραστηριοποιείται πλήθος επιχειρήσεων ενώ άγνωστη είναι και η χρήση που θα κάνει σε αυτήν η Φράπορτ. Για την Ερθ Λικούργος Η μερίδα με θέμα ακτοπλοϊκή διασύνδεση Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη-Λίμνου-Λέσβου διοργανώνει στις 29 Σεπτεμβρίου στην Αλεξανδρούπολη ο Δήμο τη πόλη σε συνεργασία με την περιφέρεια Ανατολική Μακεδονίας και Θράκη και την περιφέρεια Αιγαίου, καθώς και τους Δήμου Σαμοθράκη, Λίμνου και Λέσβου. Ερδοριστειάδα, όλοι Μετά τη χθεσινή αναβολή του διαγωνισμού για το 4 τμήμα του αυτοκινητόδρομου. Πατρών Πύργου, ο Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδα, Απόστολο Κατσιπάρας φέρνει εκτάκτο το θέμα προ ζήτηση εκτό ημερησία διάταξη στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ερτ Πάτρας, Δήμητρα Ναργύρου. Ματαιώνονται τελικά τα σχέδια φιλοξενία προσφύγων σε κέντρο διασκέδαση πλησίων του Αλκαζάρ μετά τι έντονες αντιδράσει τη Δημοτική Αρχή. Ο Δήμαρχο Λαρισιό συναντήθηκε σήμερα το μεσημέρι και με εκπροσώπου τη ΥΠΑ τη του ΟΗΕ. Ερτ Λάρισα, Γιάννη το μικροσκόπιο του σώματο δειωξη οικονομικού ετλήματο και στην εισαγγελέα πλημιωδικών ζακίνητων βρίσκεται η τοπική διεύθυνση δασική υπηρεσία στο τελευταίο χρονικό διάστημα σύμφωνα με δημοσιογραφικέ πηγέ τη Ερτένη. Ζακίνθρου τη Ζακίνθρου κατσου κομμάτια. Μέσα στι επόμενε ημέρε αναμένεται να γίνουν τα γένεια τη βάση Εκάβου στον Δήμο Παλαμά, στο οποία θα παραστεί ο να πληρωτήσει Υπουργέ κύριο Παύλο Πολάκι. Δώραμη καρδίτσα δίκτυο θεσαλιά τη ΕΤΠΑ. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα πρόληψης της οστεοπόρωσης σε γυναίκες άνω των 45 ετών στο Δήμο Μονεμβασίας. Το πρόγραμμα περιελάμβανε δωρεάν μέτρηση της οστικής πυκνότητας και υλοποιήθηκε από το Δήμο σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων. Για την Ερτρίπολη, Σπέγγι Μπρούσελη. Του γονεί του, οι οποίοι προφυλακίστηκαν χθε για τα τρία κιλά κοκαίνη που έκρυβαν σε χωράφι του στο χωριό Λαράνη του Ηρακλείου, ακολούθησε ο 15χρονο γιο τη οικογένεια που θα οδηγηθεί σε κατάστημα κράτηση ανηλίκων από την ΕΡΤΗ ΡΑΚΛΙΟΥ Σταυρούλα Κατσουλάκη. Μήνυμα προ κάθε κατεύθυνση για τη διατήρηση των διπερθέ και για την αναβάθμιση του ρόλου του στι τοπικέ κοινωνίε έστειλαν από Ταγιάννη οι πρόεδροι των Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων του άξονα τη Εγνατεία Οδού. Σωτήρη Αργύρι Ερτιον Μέσω αυτόματων πολιτών που εγκαθιστούν σε Κοζάνη και Πτωλεμαίδα μια ομάδα νέων αγελαδοτρόφων τη περιοχή θα προωθούν γάλα, γιαούρτι και τυρί απευθεία στου καταναλωτέ με στόχο να επεκταθούν σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Για την ΕΡΤ Κοζάνης Δέσπινα Μαραδίδου. Η μερίδα για την ενημέρωση και περαιτέρω δικτύωση των οκτώ κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων τη Ανατολική Μακεδονία Στράκης θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο στην Κομοτινή. Βασιλική Μα σε 11 νησιά του Αιγαίου προβάλλονται από το Σάββατο εξαιρετικές δημιουργίες Ελλήνων και ξένων σκηνοθετών στα πλαίσια του Τετάρτου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρα Aegean Dogs. Ταινίε τόσο από έραση τέχνες δημιουργούς που διαπραγματεύονται θέματα από τα νησιά όσο και από βραβευμένους σκηνοθέτε από όλο τον κόσμο. Για την Ερτεγέου Μυρσίνη Τζινέλη. Από τον Δήμο Ουικαρία για το τοπικό LEADER Λίντερ 2014-2020 υποβλήθηκαν 50 προτάσει για τι τρει δημοτικέ ενότητε του νησιού που έχουν σχετική ωριμότητα. Γιώργο Πιτσαρά από την Ουικαρία για την Εύσα Άνοιξε τι πύλες του στο κοινό το ανακαινισμένο Βυζαντινό Μουσείο Καστοριά. Το νέο σύγχρονο μουσείο λειτουργεί με τρει εκτεσιακού χώρου και είναι προσανατολισμένο κυρίω στην προβολή φορητών εικόνων από την πλούσια συλλογή του που εκτείνονται χρονολογικά από τον 10ο με 13ο αιώνα έως και τον 18ο αιώνα. Από την Καστοριά για την ΕΡΤ Θεοδότα Τσιόμπρα. Η μερίδα με θέμα ο Χειρά και Αγκίστρου από την Ιστορία στο Μέλλον διοργανώνει ο Δήμος Συνδικής Εσενεργασία με την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Αγκίστρου την Κυριακή 2 Οκτωβρίου για την ΕΡΤ Σερών Λεωνίδας Κασάπης. Τον Τίτο Πατρίκιο, έναν από του σημαντικότερου ποιητέ και μια εμβληματική προσωπικότητα τη ιστορία και του πολιτισμού τη Ελλάδα, τίμησε χθε ο Δήμαρχο Φώτης τη Χαντζηδιάκο για την Ερτρόδου Αριστερή Μιαούλη. Ήταν οι ειδήσει από την περιφέρεια σε τίτλου.